έλα, έλα, πού είσαι, πολύ βαθιά σε ακούω. Ψυχή βαθιά. <laughs> Καλώ επιτέβρη, καλώ ήρθατε. Μπήκα βαθιά για να ο... με νιώθει. Μπράβο, αυτά, αυτά μου αρέσουν. Το ξέρω σημαθητή... ο τι σε Τι θε. Ο, ο συμμαθητή είμαι από το δεύτερο. Τι κάνει, καλά, εσένα. Ποιο συμμαθητή από όλου. Από το δεύτερο, Λίκιο. Δεν με ξέρει, είμαι πιο πυθυρικά. <συμή> Ήμουνα δύο χρόνια πριν. Ε, άρα πώ είμαστε συμμαθητέ. Σε θυμάμαι εγώ. Άρα είσαι δύο σημαθητές. χρόνια μετά. Δύο χρόνια πριν. Δύο χρόνια πριν. Ήμουνα πρώτη, ήσουν Άρα δύο χρόνια μετά από μένα. Δύο χρόνια μετά, ναι, Λοιπόν, ρε, άκουγα τώρα για τον Αποστόλης Ναι, συγγνώμη, Αποστόλης, Αποστόλης Θα σέβεσαι, Θα σέβεσαι Πιτσιρικά, Αποστόλης Αποστόλη, ναι, κύριε Αποστόλη Μπράβο, αυτό ακόμα καλύτερα ναι Έβλεγε τώρα ο Θήμιος μπροστά για το Μητσοτάκη Ρε μάνα καυτός είναι διακοπές από τον Απρίλιο Πώς το μ***ο θα γυρίσει πίσω Πού που είσαι Και εδώ πέρα στα χάτια Πού είσαι, Εμεί πηγαίνουμε 10 μέρε διακοπέ και δεν μπορούμε να γυρίσουμε τίποτα. Μισό λεπτάκι. Hey. Ποιο σου είπε ότι θα γυρίσει και ποιο σου είπε ότι χρειάζεται να γυρίσει. Λέει να παίξει μπάλα αυτό με τα green screen που έκανε. Θα παίξει πολύ μπάλα το green box πρώτον. Ωραία. Δεύτερον, θα παίξει μπάλα το <laughs> πέρα δόθη Αθήνα για να πλύνει τα σόβρακα και να ξαναφύγει. Ε, δεν θα έχει ένα πληντήριο εκεί πέρα. Λέγα, τι... ε, τα πληντήρια τα πού, έχει εδώ στην Αθήνα. Την Όλα τα κανάλια, κανάλια στην Αθήνα είναι. Α, ναι, ναι, ναι, δηλαδή ναι, ναι, θα πάρει ναι, τα σόβρακα, να τα πάει στο κοντινότερο κανάλι που έχει να τα πλύνει. Να φύγει μετά πέμπτη απόγευμα πάλι. Πάντως στο Green Box πρέπει να έχουν πάρει animators από, δεν ξέρω, από τη Marvel. Έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά τώρα στα τελευταία που είδα. Σιγά καλή. Έ... Ένα φω μπροστά είναι. Ένα ring βάζει στο κινητό. Είναι... Ring live. Έχει βελτιωθεί η ποιότητα. Αυτό θέλω το να πω. Το Green Box από πίσω τα, είναι τα... ένα μου, σαμά το κατεβάζουνε. Σιγά η Μαρέβα τα κάνει. Ε... Ωραία, <laughs> τώρα. τώρα, τραβάικα, τώρα θα αρχίσει να τα κουνάνε και όλα στα φυτά πίσω από τα παράθυρα. Ξέρει, θα παίξουν άλλη μπάλα. Εγώ έτσι πιστεύω. Α, α, ωραίο, θα το... μπορούσε αυτό. Θα μπορούσε, μ' αρέσει ναι. να γίνει πιο και... virtual σωστό Και η άλλη μου απορία, η μία ήταν αυτή έτσι, για τι διακοπέ του κούλι. Η δεύτερη είναι ότι εκεί που πάει τώρα που του βρήκανε 15 μέρε, που λέει και είδα δύο φορέ σε 15 μέρε εκεί ο Ριβάτση. Και πριν δύο εβδομάδες πάλι εδώ πέρα, σαν είχε περάσει μια. Εκεί που πάει η μπάτση που είναι την παραλία, κάφονται, παίζουν μαζί με τα. Ειδική του μπάτσι Ειδικοί του μπάτσοι του να που καφέ, καφέδες, όπτε μπορεί να κουνάν τι που λέει από πίσω, Έχουνε δουλειές. έχουν τέτοιε δουλειέ. Έχουν αρματιότητε, όχι αστεία. Αυτό του τους παίζει κανένα στην παραλία, δηλαδή θα είναι κανένα μπάτσο χωμένο μέσα στο. Δηλαδή ο Μπαλούρδος τι θα έκανε σε αυτή την περίπτωση. Θα Α, ναι, ναι, να πέρα, ε, ναι, έχει χωθεί με την Περιμένουμε, όχι για άλλο λόγο. Με. Ελά, μπορεί να μου. Έλα. Να σου πω, μήπω μαλακά να, να ψηφίσουμε Τσίπρα. Δεν ξέρω, λε. Κοίταξε. Ο Μητσοτάκη δουλεύει μόνο εμά. Ο Τσίπρα δουλεύει και του Ρώσου, είπε το Και εξαπατήσανε τους Ο κύριο Τσίπρα Σε Δεν είναι λίγο Α, το πιο ικανό. Εντάξει, γιατί όχι. Ναι. Δηλαδή, δηλαδή, δηλαδή αυτό έχει μια στην αυταπάτη. αυταπάτη. Οπότε από την αυταπάτη στην δεν είναι αυτό νομίζω ότι σω είναι κάτι. <Το> Τα σοβαρά τώρα. Αυτοί οι μαλλιάκε, φίλε, που δέκορε, δέχονται τσετάκι. Οι Ευρωπαίοι, αλήθεια, περιμένουν από τον τύπο που του λένε του χρόνου θα σου κόψουν το φυσικό αέριο και σε τρει μήνε το πετρέλαιο και μην μα κονιάζει και πολύ ότι να μην κάνει κίνηση πρώτο. Τι, Τι πιστεύουν, θα τον. Μπορώ να εξηγήσω, ρε φίλε. Δεν γίνεται να πιστεύουν ότι όντω θα ρίξουν έτσι τον Πούτιν ή θα πέσει στα γόνατα η Ρωσία ε, και που φέρουμε κι εμεί λίγο. Δεν μπορεί να στρατηγικό σχέδιο αυτό. Ή πόλεμο θέλουν να μα κάνουν ε. ή υπάρχει κρυφο κομμουνιστικό σχέδιο να γίνει Ευρώπη. Εγώ Για. το δεύτερο εξέγερση ό Διάβαζε τα λίγο τα πράγματα. Μια ο Μακρόν από εδώ. Ο, μια ο, ο Μπιτσοτάκη, π... μια η Λίστρα. Τι πιστεύει. Ο Μπιτσοτάκη όταν ο, ήταν εξόριστο, τι βάση πήρε, νομίζει. Κάρολο Μάρξ. Η Λίστρα τι πάει στον Άρανι, ο Τιναλίστρα. Είναι η κόκκινη ρόζα τη Αγγλία. Αυτό. Και ο Σόλτ μοιάζει και στον Λένιν καθόλου. Πρέπει να τον βοηθήσουμε. Είναι ένα κατάλογο για την εποχή ίσω. Ο Σόλτ ενδεχομένω μοιάζει με το αποτέλεσμα που άφηνε το σόβρακο του Λένιν. Γεια! Yeah. Yeah. Καλώ ορίσατε! Εγώ δεν πήρα νωρίτερα να σα ευχηθώ καλή επάνωδο. Τώρα έχουμε έρθει μια εβδομάδα. Το ξέρω! Ε, βαριόμουνα να σε πάρω νωρίτερα. Είχα και άλλε δουλειέ, τι να κάνω. Α, τέτοιο είσαι βαριόμουνο! Ε, λίγο! Τι θε? Πώ θα περάσατε? Α, τώρα σε νοιάζει πω θα περάσαμε, όχι αγάπη μου. Εντάξει, οκ, okay, το παίρνω πίσω, δεν ξαναρωτά. Α. Να σου πω την έμπνευτη για το τραγουδάκι που παίζει τώρα το μια ωραία πεταλούδα παζιά με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ποιο την είχε, εσύ ο Αθήνιο. Η Ελλάδα παραμένει εξαίρεση. Yeah. Είναι μια χώρα με σταθερότητα. Ο Θήμιος. Ο Θήμιο. Ακούει τακτικά παιδικά τραγούδια και τα έχει ανερέθημα. Μάλιστα, ωραία. Το Ήταν ένα γάιδαρο με μεγάλα αυτιά. Δεν σκέφτηκε κανεί να το βάλει παρέα, ξέρω εγώ, με κανένα μισοτάκι, με κανέναν άδονη. Κάντε μια, πώ το λένε, μια σύλληρη, παιδί μου, με παιδιά. Δεν είχε πράγμα. μεγάλα αυτιά, αν είχε μεγάλα μάτια δεν το βάζαμε, δεν το σκεφτόμασταν. Ε, ωραία, φτιάξω ανάλογα με κάποια στιγμή και βάλω το σουλοκαθιέρω, μια που θα βάλουμε το κουκουβά, κουκουβά. Έχει ματιά γουρλωτά Και φωνάζει δυνατά Κουκουπα Κουκουπα Αυτό ταιριάζει με το γουρλό Και ο γάιδαρος ταιριάζει με τον Άδωνη Ήταν ένας γάιδαρο Με μεγάλα Τα Καλή Το παχνί δεν τ' άρεσε Ήθελα It's too good to be too Γιατί καλέ φοράει ο γάιδαρος την Ανογυλέκο Θα μπορούσε Ή και σέλα, να την Ανογυλέκο Μπράβο Είσαι αυτό το παπάρι που βγαίνεις και μιλάς και κάνεις άτυρα και καλά αντιπολιτευτική Ναι ναι αυτό το παπάρι Ω, Αυτό ναι. το ενοχλητικό παπάρι που δεν το μπορείτε Ναι Που σας ξεφτιλίζει κάθε τόσο Αυτό Εγώ είμαι ο γαλάδιος Ρωτός άγγελος. Άναψα. Δε μοιάζεσαι ανάναψες, δε μου λες μόνο αντιπολίτευση ξέρετε να κάνετε Τι Τι θες κάτια. να κάνεις ρε μαλάκα συμπολίτευση? Ε, τι θα κάνεις βρε μαλάκα εφόσο λέτε ότι ο λαός πεινάει γιατί δεν σας ψηφίζει ρε μαλάκα! Την εκπομπή μας? Γενικά ρε, το κόμμα σας! Άρα ο λαός δεν πεινάει, εκεί καταλήγουμε. Να Λα... ζουν... Κι εγώ το να ότι δεν πεινάει και ότι αυτέ οιθοποιεί είναι. Τι τότε γιατί βγαίνει και λε μαλακίε και κράζει η κυβέρνηση. δεν με συμφέρει, ίδια. γι' αυτό δεν με συμφέρει. Οιθοποιεί παρόλα αυτά. Εδώ ειδεύουμε τον κόσμο τώρα, τι να σου πω. Μετά λέτε εσεί ότι καταφέρετε τροπολογίε στη Βουλή και σα αποτύσσουν. Και εγώ σου λέω ότι έχω πει καρεμαλάκια το λευκό πύργο. Έχω χαρτιά να σα αποδείξω. Εσύ έχει να μα αποδείξει αυτέ τι τροποποιήσει. Και αν γιατί δεν τι βγάζετε να τι δω. Εγώ πάντως χαρτί να μου αποδείξω ότι είσαι μαλάκας δεν χρειάζομαι. Γιατί είναι ελεύθερο το επάγγελμα ρε μαλάκα εφού είσαι και δίσπιστός. Όχι εννοώ υιο... δεν, δεν λέω δηλαδή έχω πιστεί είμαι οκ, δεν είμαι okay, δίσπιστός. Άρα έχεις πάει υπηρεσία και είσαι στον ίδιο κράδο παπάρα. Αξιότιμε σύντροφε. Γραφή. Τι σύντροφε, Μωρία, πώ να πω. Για κάτι τέτοια, βέβαια, γελάνε εκεί οι ακόμα. Όχι, νιώθει. Τέλο πάντων, πε το ραμπ. Λοιπόν, αξιότιμε σύντροφε. Η ζωή είναι πολύ που τα. Είπε κάτι για τον όμο παπά. Και που τη απεργούν οι δημοσιογράφοι για τον όμο παπά. Τη χαρά που πειράμε. Ξαναπέστο. Μα έφτιαξε πρωί-πρωί. Μεσημέρι-μεσημέρι. Να. να σε καλά, χάρηκα που σ' άκουσα. Ναι, άντε, να συνεχίσουμε λίγο τώρα. Πορτάζει λίγο ένα λεπτό. Έλα, Μωρή, τι τα θα... πάμε, τι θε. Άντε, γεια θα τα πούμε αύριο. Πε, έλα, δεν θέλω να σ Πε. Άντε, μου, να βοηθώ, <laughs> είμαι, με βλέπει. Ναι, είσαι πολύ Τι πει, έκανε σεξ. Λέγε μωρή θέση που έκανα σεξ, αν είναι δυνατόν. Έχουμε δουλειέ, σιγά μην κάνουμε και σεξ. Α, <laughs> δεν Λοιπόν, θέλω να συνεχίσω λίγο το ρεπορτάζ. <coughs> η Όλγα Κεφαλογιάννη έλαμψε στο λευκό τη ταγέρ στον αγαπητό τη σύντροφο και τα υπέροχα σκουλαρίκια τη ακόμη περισσότερο το υπέρ και <laughs> τώρα σε παρακαλώ, μία <laughs> <laughs> Μία είναι, πιστεύω, δεν πιστεύω. υπάρχει άλλη. Μία είναι. Ναι, αλλά έχει εξαφανιστεί λόπτο το βιάλο, είναι. Στο σπίτι του βολτέρο εκεί αράζει, κάνει τις σχέστες τις. Και τον αφήνει αυτό να βολοδέρνει με τις άλλες με τα στριγκάκια. Και στριγκάκια, μωρίς, σιγά. Σιγά τα στριγκάκια. <laughs> Και <laughs> τι θα γίνει, θα του γουρλώσει το μάτι. Γουρλωμένο <laughs> είναι. Έλα. Μια ερώτηση. Εάν δεν είχε πάρει υπό την υποπτήρα του, του Πρωθυπουργού την ΕΕΠ, έτσι. Αν δεν την είχε πάρει. ήταν ακόμα στο Υπουργείο. Ήταν ανύποπτο, α πούμε. Ναι. Ο Υπουργό θα είχε πολιτική ευθύνη. Θα παρετούνταν. Θα τον παρετούσε όπω παρέτησε τον Ανιτσιό του. Δεν μ' αρέσει εκεί που το πα. Άρα πρέπει να παρετηθεί ο Πρωθυπουργό. Όχι, αγάπη μου. Τι θα σα κάνουμε το χατήρι, Σιριζάκια. Γου ρωτάω, ρε φίλε. Καταρχήν, δεν είμαι εγώ δεν είμαι έτσι. Εγώ, το πρώτος, ναι, το δεν εγώ, δεν εγώ δεν σου μίλησα με τα Σε παρακαλώ πολύ να το πάρεις πίσω. Με εξόργησες. Σε εξόργησες αλλά και αυτές τις κουβέντες δεν είναι. Άκουσε Λιζέος, αγέρα, λοιπόν. αυτό. έλεγησε, εντάξει. <laughs> Έπρεπε μια κουβέντα παραπάνω. Έλα. Έλα. Γεια σου, καλή σεζόν. Γεια σου και σένα, καλή να Ο κουβανός μου, να κάνεις. Ο κουβανολόγος. Ο κουβανολόγος, Ο... ναι. Πώς πάει. Ρεπριζέν, ρεπριζέν, <laughs> Έχουμε εκδήλωση το Σάββατο. Πάλι, αυτό δέκα το μόνο εκδηλώσει είστε. Ό, όχι, δε φιλε, εμεί δεν έχουμε καιρό να κάνουμε. Γι' αυτό είπαμε να βρεθούμε και με του φίλου μα και με τα μέλη μα και με του φίλου τη Κούβα. Θα ακούσουμε τι μουσική θα, θα παίζει την εκδήλωση. Κουμπανίτα. Το παρόν είναι, θα είναι κονσέρβα. Δεν καταφέραμε να έχουμε σχήμα. Δεν πειράζει. Κουμπανίτα. Θα είναι απ' όλα κουμπανέζικα, λαπτοαμερικάνικα και μπορεί να έχουμε και έκτακτο, καμιά live διπλή συμμετοχή. Οπα. Λοιπόν, είναι το Σάββατο τι 7 η ώρα. Θα μιλήσει ο πρέσβη και μετά εκεί κατά τι 8.30 Ξεκίνηση μουσική στο πρόβλημα του σφαίου, του, του στο μεγάλο μουσικής. Θα να καμιά μέρα. Στο πρωί είναι άτε σαύ, αυτό δεν λεύσει. Μπράβο, ακριβώ ακριβώ. Mm. Ήθελα να πω, σου έχω πει, πότε θα κάνουμε ακόμα Πάρε και μα πάρε και το λογουανικό, να κάνουμε μια ώρα για την κούβαρε. Κανανίστε το μια μέρα. Να πούμε για τι να πούμε για τον αποκλεισμό. Να σου στείλω i po to i się to to <muchy> Λοιπόν, να σου πω, ρε, φλακή. Στακώνεται ο Άδωνη με τον Γρηγοριάδη, πώ το λένε αυτό του ημέρα 25. Και λέει ο Άδωνη ότι τον πατέρα του τον φυλακίσανε, λέει, επικούντα. Τον πατέρα του να τον έχουν φυλακίσει. Άλλο γι' αυτόν το έγραψε το τραγούδι ο Θεοδωράκης. Και άκου τώρα, ρε φίλε, που έχετε εισχωρήσει εσείς, έχετε φτάσει μέχρι την Αμερική. Και λέει ο Άδωνη σε αυτή την κουβέντα ότι θα πήρανε, λέει, το αμερικάνικο δημόσιο. Δηλαδή, τι να αυτό, Το δημόσιο χρηματοδοτεί ιδιωτικέ επιχειρήσει. Φιλε ρε καλαμούκι, μέχρι που έχετε φτάσει γαμμό την τρέλα μου γαμμό έχετε πάει και στην Αμερική, ρε. Τα βλέπει γι' αυτό να... έχουν λυσάξει με τον κομμουνισμό. Είναι παντού. Να τη ηγεμονία. Λέτσι, λέ, μπράβο τη αριστερά. Λοιπόν, πάλτο να τα ακούσει ο κόσμο. Να του φύγουν τα μαλλιά που νομίζουν ότι ο Μητσοτάκι είναι μόνο ιδιωτική πρωτοβουλία. Δημόσια είναι και καραδημόσια. Σε πιασά, πια σε με, πια σε με θέλει. Ναι, Υπό, να δεις τι όνειρο είχα. Oh. Ονειρεύτηκα να είναι όλοι στα μπαλκόνια, πώ χειροκροτούσαν για του γιατρού, και να λένε όλοι μαζί το γαμιά σε μισοτάκι, πώ φαίνεται. Καλά, συμβαίνει γενικώ. Ναι, ρε παιδί μου, να γίνει, είναι συντονισμένο. Σωστό, δεν είναι συντονισμένο, συμφωνώ. <laughs> Σκέφτη τι ωραίο έτσι θα ήταν, Δηλαδή ψήφισα σχεδόν καμπλωμένο, κατάλαβε. Όχι ακριβώ. Όχι ακριβώ, αλλά περίπου. οκ. Okay. Αυτό Έγινε. Τι θέλει κάθε ζωντανό οργανισμό, είναι απαραίτητο για αυτόν. Να τον κυβερνάει ο Μητσοτάκη. Συμπολίτε, την πηδήξατε. Καλά, α, αυτό το επέτρεπε, δεν το λέμε αυτό. <Τι> θέλει, θέλει ενέργεια. Χωρί ενέργεια ο καθένα μα, ούτε εγώ θα σου έλεγα μαλακίδε, ούτε θα σου έλεγα ραδιόφωνο, ούτε ο Μητσοτάκη θα ήταν πρωθυπουργό. Θέλουμε ενέργεια. Καταλαβέ. <Τι> τώρα λοιπόν, την Αρκούδα δεν την πειράζει. Γιατί η Αρκούδα είναι πάντα Αρκούδα, είτε σαν Σοβιετική Ένωση, είτε σαν Ρωσία. Έχει την ενέργεια. Κάνει μακέ, θα λάβει τα δέοντα. Και τώρα ετοιμά σου για χειμώνα 1942. Έχ στην μου τον ελληνικό λαό ότι εισέρχεται η Ευρώπη, άρα και η Ελλάδα στο πιο δύσκολο χειμώνα από το 1942. Είσαι τίποτα το κογλίβος, τίποτα λαβάς? Όχι, όχι. Αυτέ πέρασουνε καλά όμως πάλι. Έχω και τον πατέρα μου εδώ εγώ εδώ μεταξύ. 90 χρονών, έτσι, σαν την μπαμπο. Α, να, να, να! Ο πρώτος... Μπαίνουμε στον ανταγωνισμό, γερά! ο μικρός που εντάχθηκε στο RAM 12 χρονών. 1932 ήτανε, γεννημένος. Και δεν είπε καιρό, ότι έρχεται ο χειμώνας του 1942-1941. Άμα άκουγε, γιατί δεν ακούει κιόλας, ούτε βλέπει, τι μόνο. Με τις μαλακκίκες πουλές, κι εγώ θα το απέφευγα.